Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ο γέρον Εφραίμ ο Φιλοθεήτης στο βιβλίο του περί του γέροντός του Ιωσήφ του ησυχαστού και σπηλαιό του από την ζωή τους στην μικρά Αγία Άννα του Αγίου Όρους Άθω θα μας μιλήσει σήμερα για τον πόλεμο κατά του ύπνου. Ο γέροντας Ιωσήφ αγωνιζόταν σκληρά εναντίον του ύπνου επειδή έβλεπε στην πράξη ότι καμιά άσκηση δεν προξενεί τόσες ευλογίες, όσο η στέρηση του ύπνου για την νοερά προσευχή. Μας ομολογούσε ότι τον ονύπνο τον πολεμούσε σκληρά σόλη όλη του την νεότητα. Τον κούραζε ιδιαίτερα αυτός ο πόλεμος τον χειμώνα, επειδή δεν μπορούσε το βράδυ να κινείται λίγο έξω από το κελί του λόγω ψυχους. Ο πόλεμος του ύπνου δεν υπήρχε μόνο από φυσικούς λόγους αλλά και από τον διάβολο που μισεί με τα μανία στην εγγνώση αγρυπνία με νυπτική εργασία. Πολλές φορές οι δύο γεροντάδες Ιωσήφ και Αρσένιος έκαναν τις μετάνοιές τους ανυπόδητοι πάνω στο χιόνι για να νικήσουν τον ύπνο. Σαν συνοδεία σηκωνόμασταν πάντα στην ώρα μας. Τα κελιά μας ήσαν χωριστά και μακριά το ένα από το άλλο. Δεν υπήρχε κάποιος πατέρας να μας χτυπά την πόρτα για να σηκωθούμε. Ποιος θα μας σήκωνε. Υπήρχε ασφαλώς ένα ρολόι, αλλά κυρίως ο εσωτερικός ζήλος, ο πόθος και η αγάπη για την αγρυπνία και την προσευχή, αυτά μας έκαναν να σηκωνόμαστε. Δεν χρειαζόμασταν κανένα βοηθό. Εγώ προσωπικά που ήμουν ο πιο καχεκτικός, ο πιο αδύνατος και ο πιο μικρός και επειδή υπέφερα από τρομερούς πόνους στο στήθος, όταν άνοιγα τα μάτια μου να σηκωθώ, αυτός ο πόνος με καθήλωνε σαν να είχα φωτιά μέσα στους πνεύμονες. Παρά τα η ευχή του γέροντος και η αγάπη μου για να τον αναπαύσω δεν με άφηνε σε καμιά περίπτωση να κοιμηθώ ούτε ένα λεπτό παραπάνω. «Δεν θυμάμαι τον εαυτό μου να έχει πει, έστω και μια φορά, ας κοιμηθώ λίγο παραπάνω». Το ίδιο και οι παραδελφοί μου. Δεν το γνωρίσαμε αυτό. Γιατί? Διότι πιστεύαμε τον γέροντα όταν μας έλεγε. «Εάν δεν αγωνιστείτε τώρα που είστε νέοι, που έχετε στο πλευρό σας τον οδηγό σας, πότε θα αγωνιστείτε, όταν περάσει η ηλικία» Όταν τα πάθη τραχυνθούν, όταν εμείς θα έχουμε φύγει από την ζωή, τώρα είναι καιρός να αγωνιστείτε. Τώρα θα πολεμήσετε τα πάθη και τις αδυναμίες και με τον αγώνα σας αυτόν θα γνωρίσετε εμπράκτος την χάρη του Θεού και την πονηρία των δαιμόνων. Δεν είναι καιρός για αμέλεια. Να γίνετε πολιόματι σαν τα χερουβίμ βλέποντας από παντού τις παγίδες των δαιμόνων, διότι πολλές φορές εμφανίζονται υπό αγγέλων με σκοπό να σας υποσκελίσουν και να σας παρασύρουν στην απώλεια. Έτσι αγρυπνούσαμε κάθε νύχτα και πολεμούσαμε τον ύπνο. Ώρες στην προσευχή. Άλλος το σκαμνάκι, άλλος κάτω και άλλος όρθιος. Εισπνέαμε και εκπνέαμε το όνομα του Χριστού Αφού ο Γέροντα μα ζητούσε να αγωνιζόμαστε μέχρι αίματο εναντίον του ύπνου και των εσχρών λογισμών, δίνοντα εκείνο πρώτο το παράδειγμα μέσα στο σκοτεινό κελάκι του, με αχώρητο σύντροφο την αδιάλειπτον νοερά προσευχή. Προκειμένου να κοιμηθούμε και να χάσουμε την αγρυπνία μα, προτιμότερο ήταν ο πόλεμο και η δυσκολία. Και α μην καταλαβαίναμε την ευχή. Αρκεί να είμεθα άγρυπνοι, να μαχόμεθα και να δείχναμε την προέρεσή μας στον Θεό. Πέντε ώρες ταλαιπωρία και μαρτύριο. Περπατούσαμε στα μονοπάτια, στα ρουμάνια, στα βράχια για να μην κοιμηθούμε. Εξαντλειόμασταν από την κούραση. Αλλά ο ύπνος δεν υποχωρούσε μεγάλο δαιμόνιο. Μαρτύριο αυτός ο ύπνος. Αλλά συνέβαινε πολλές φορές μετά από τέσσερι πέντε ώρες αγώνα... Να φύγει από το μαοείπνος θαυματουργικά, σαν με μαχαίρι κοβόταν. Κανονικά, εφόσον ήμασταν εξαντλημένοι από τον μόχθο της ημέρας, από την ζέστη ή το κρύο, από την αϊπνία και την ταλαιπωρία, έπρεπε να ήταν θολωμένο το μυαλό μας. Ξαφνικά όμως βλέπαμε μέσα στο νου καθαρότητα, ελαφρότητα και ειρήνη, σαν να είχαμε βγει από πολύ ωραίη προσευχή, όπου η επίκληση του ονόματος του Ιησού Χριστού μας τραβούσε σε θεωρία. Να ο ευλογημένος καρπός στην επιμονή του γέροντος για αγρυπνία. Γι' αυτό και ευωδίαζε όχι μόνο το στόμα, όχι μόνο το σώμα, αλλά και όλος ο τόπος γύρω μας. Ήθελε ο Θεός να μας ξεκουράσει για τον κόπο και να μας πει «Μετά από τον κόπο της αγρυπνίας που κάνατε, και την υπακοή που δείξατε, κοιτάξτε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Προσέξτε και αύριο να μην υποχωρήσετε. Κι έτσι αποκτούσαμε πείρα ότι ο πόλεμος ήταν και από την σωματική κούραση, μα και από το δαιμόνιο του ύπνου. Εμάς του υποτακτικούς μας πολεμούσε φοβερά ο ύπνος και δεν μπορούσαμε να κάνουμε νοερά προσευχή περισσότερο από τέσσερι ώρες. Ο γέροντα όμως δεν είχε πια τέτοιο πόλεμο διότι τον είχε αντιμετωπίσει νικηφόρα στα πρώτα δέκα χρόνια των σκληρών ασκήσεών του και έτσι καθόταν επτά έως οκτώ ώρες δοσμένος στην οερά προσευχή και την θεωρία. Μετά από την αγρυπνία του έβγαινε ο γέροντας από το κελί του όλος χάρη και φως. Έ ε, βαβούλη, τι γίνεται» Κρατάς το μέτωπο καλά. Λίγα ζαβά, λίγα ζαρωμένα γέροντα. Κράτα γερά το όπλο της ευχής παιδί μου και μη φοβάσαι. Το καλοκαίρι που ήρχοντο Βάρκες και ψάρευαν με τις λάμπες μου έλεγε ο γέροντας. Βλέπεις παιδί μου πώς αγωνίζεται και πώς αγρυπνεί αυτός εδώ ψαράς όλη τη νύχτα για κάτι το υλικό και το γύνο για να πιάσει μια χούφτα ψάρια βλέπεις καμιά φορά πως τραγουδάει για να περάσει η ώρα του και εμείς που ήλθαμε εδώ για να ψαρέψουμε την χάρη του Θεού δεν πρέπει να αγρυπνούμε και εμείς πρέπει να τραγουδάμε δηλαδή να ψάλουμε, να υμνολογούμε τον Θεό αγρυπνώντας πάνω στους λογισμούς και να μην κοιμόμεθα αυτός εδώ ο ψαράς για λίγα ψαράκια αγωνίζεται εμείς όμως οφείλουμε να αγωνιζόμεθα για πνευματική άγρα, για το ψάρεμα της βασιλείας των ουρανών, για χάρη περισσότερη, για μισθό αιώνιο ενώπιον του Θεού. Μεγάλη υπόθεση. Είναι αλήθεια γέροντα. Και με τέτοια σοφά περιεκτικά σύντομα λογάκια μας δυνάμωνε την πίστη. Τι αγώνα που είχαμε στην έρημο όταν ήταν ζέστη. Τα μεσημέρια του καλοκαιριού τα βράχια ζεματούσαν. Το βράδυ ελευθερωνόταν η ζέστη από τους βράχους και εμείς και εγώμασταν μέσα στα κελιά μας και στο εκκλησάκι που ήταν μέσα σε σπηλίτσα τόσο δά μικρό και είχε τόση ζέστη που κόντευε να σκάσεις. Η λειτουργία γινόταν στο τέλος της αγρυπνίας μας. Γι' αυτό πριν εισέλθουμε στο εκλισάκι για τη λειτουργία Επιστρατεύαμε προηγουμένως όλους τους καλούς λογισμούς υπομονής για να αντέξουμε. Από την κούραση και την κουφόβραση νιστάζαμε υπερβολικά. Μα μόλις έγερναν τα κεφάλια μας, αμέσως τα πρόσωπά μας ο γέροντας μας έριχνε ακόμη και νερό. «Κοιμάστε», μας φώναζε, ευλόγησον. Και ο γέραντος έκανε αρκετέ τέτοιες ψυχρολουσίες όταν ήμουν αρχάριο, άρχισαν να δουλεύουν οι λογισμοί φυγή. Ένας λογισμός μου θύμιζε το σπίτι μου. Άλλος, τον πνευματικό μου, που ήθελα να κάνουμε μοναστήρι. Άλλος λογισμός μου έλεγε να γυρίσω πίσω. Πό! πω, πω. πω. τη ροή. Εγώ αγωνιζόμουν και αντιστεκόμουν εναντίον των λογισμών. Μου έλεγε ο γέροντας. «Εντάξει, όλα καλά. Μην αφήνει τα καθηκοντά σου» την αγρυπνία σου, τον κανόνα σου, την προσευχή σου και τότε δεν θα επικρατήσει ποτέ ο διάβολος της φυγής. Κράτησα τα καθηκοντά μου επιμελώς και πράγματι όπως μου το είπε ο γέροντας, ήρθε μια στιγμή που όλοι οι λογισμοί έφυγαν και ξαφνικά έγινε τόσο όμορφη και αγαπητή η έρημος που πρώτα μου φαινόταν μαύρη και σκοτεινή γιατί πήγαινε το μυαλό μου προς τα έξω με τις ευχές του πατρός μου, με βοήθηση η του Θεού και απαλλάχθηκα από τον πόλεμο αυτό των δαιμόνων και άλλαξαν τα πάντα μέσα μου. Πήγαινα καμιά φορά και στον γέρο Αρσένιο «Μη στενοχωριέσαι και εγώ πολεμήθηκα και ο γέροντας πολεμήθηκε» μου έλεγε και μετώνουνε και αυτός με τα απλά του λόγια. Μίλαγε με τα ελληνικά σπασμένα γιατί μεγάλωσε στην νότια Ρωσία αλλά τα απλά του λογάκια είχαν μεγάλο πνευματικό αντίκρισμα επειδή είχε ζήσει αυτά που δίδασκε και γι' αυτό είχαν πολύ χάρη και δύναμη, διότι άλλη είναι η διδασκαλία της πράξεως και άλλοι της κοσμικής σοφίας. Επίσης, όταν οι λογισμοί τη και της Αμέλεια μας πολεμούσαν, ο γέροντας μας δίδασκε να τους αντιμετωπίζουμε με τελεία περιφρόνηση και αδιαφορία. Κρατάτε την ευχή. Φουρτούνα είναι, θα περάσει. Θα υποχωρήσει. Όταν αντιστέχει και κρατάτε το μέτωπο γερά και δεν χάνετε το θάρρος σας, τα πάντα υποχωρούν. Ούτως ή άλλως, αυτή είναι η τακτική του διαβόλου. Να επιτίθετε για να σπάσει το μέτωπο, να ρίξει το τείχος και να γκρεμίσει ό,τι όρθιο υπάρχει. Να κρατάτε το τείχος γερά και αυτό θα υποχωρήσει. Και οι λογισμοί υποχωρούσαν. Στον Γέροντα φανέρωνα τα πάντα με την λικρινή και καθαρά εξομολόγηση και με την εξαγόρευση όλων των λογισμών. Δεν άφηνα αποθυμένα μέσα μου, γιατί ήξερα ότι αυτά είναι σάπια πράγματα. Και κάθε τι σάπιο έχει τη δυσοσμία του, έχει τη βρώμα του, με αποτέλεσμα να μην νιώθω όμορφα αφού θα βρώμιζαν την ψυχή μου. Γνώριζα πως έναν λογισμό να δεχόμουν ή να απέκρυπτα, η ψυχή θα γινόταν άνω κάτω. Και το καταλάβαινα από την πίεση που μου δημιουργούσαν για να τους δεχτώ. Λοιπόν, αγώνας. Μάχη στήθος με στήθος. Και άμα έβλεπα καμιά μεγάλη δυσκολία, δηλαδή φοβερή πίεση των λογισμών, έπαιρνα ένα ξύλο και ράβδιζα τον εαυτό μου και βρίζοντάς τον έκοβα τους λογισμούς και κατευναζόταν ο πόλεμος. Και ερχόταν και δεύτερη και τρίτη φορά να με προσβάλλει, ο λογισμός με περισσότερη μανία τον αντιμετώπιζα με την ίδια τακτική. Έλεγα αυτόν μου τον πόλεμο στον Γέροντα και αυτός ως πολύέμπερο πολεμιστής του πνεύματος μου απαντούσε. Δεν είναι τίποτε αυτά. Μη φοβάσαι. Είναι σαν εκείνο τον αδελφό στα πατερικά βιβλία που πελάγωσε και λέει «Γέροντα, τόση λογισμοί, τόσα πάθη, πώς θα μπορέσω εγώ να τα ξεριζώσω» «Για όνομα του Θεού Γέροντα, πελάγωσα» και του λέει ο έμβυρος Αβάς «Παιδί μου, οι λογισμοί δεν ξεπηδούν όλοι μαζωμένοι, δεν ξεσηκώνονται όλα τα πάθη μόνο μιας να σε πνίξουν, τώρα θα ξεπηδήσει ο σαρκικός λογισμός» Χτύπα τον, κόψε την φαντασία, το πρόσωπο που σε σκανδαλίζει, διώξτο, το, σβήσ το, όπως έναν διάβολο από τη φαντασία σου, όπως βίνουμε κάτι με ένα σφουγγάρι. Σβήσε την εικόνα και κράτα την ευχή. Τελείωσε υπόθεση. Τον στραγγάλισε στον λογισμό. Θα ξαναρθεί. Στραγγάλισε τον ξανά. Λοιπόν, έρχεται ο λογισμός αμελίας και σου λέει. Κοιμήσου. Όχι. Γιατί να κοιμηθώ. Έρχεται λογισμός κατακρίσεως και σου ψιθυρίζει. Πέ αυτόν τον λόγο. Όχι, δεν θα τον πω. Έτσι γίνεται ο πόλεμος. Ήμουν ήδη σε αυτήν την συνοδεία ο δόκιμος εννέα μήνες και είχα γνωρίσει πλέον καλά τη ζωή και την τάξη της καθώς και την καθημερινή παιδεία από τον σοφό γέροντά μας. Με τις ευχές του ακολουθούσα το τυπικό κανονικά. Φυσικά σε αυτό το διάστημα οι πόλεμοι των λογισμών δεν έλειπαν. Ο διάβολος προσπαθούσε με τα να μου κλονίσει την πίστη προς τον γέροντά μου και την εμπιστοσύνη μου στην διάκρισή του για να με βγάλει από την υπακοή. Όχι, αντέλεκα στον λογισμό, αυτό δεν θα γίνει ποτέ. Αυτός συνέχιζε τις προσβολές. Εδώ θα παλέψουμε. Δεν θα υποχωρήσω, προτιμώ να πεθάνω. Ο γέροντας, βλέποντας του λογισμούς μου και τον αγώνα μου και θέλοντας να με δοκιμάσει σαν έμπειρος στρατηγός, μου λέει «Πώς θα τα βγάλεις πέρα εσύ, μιας ταλιά άνθρωπος και τυποτένιος. Είσαι φουσκωμένος από λογισμούς. Κοίταξε τι πολέμους που έχεις. Δεν πιστεύω να τα βγάλεις πέρα». Εγώ σήκωσα το άστημά μου και του λέω «Γέροντα, ένα και έναν κάνουν δύο. Υποχώρησης καθόλου. Με την ευχή σα θα ρίξω τον εαυτό μου στη φωτιά και όπου βγω. Πίσω και ήτα στους λογισμούς, όχι. Καλά, καλά, θα δούμε. Αυτό ήταν. Αυτό που ήθελε να ακούσει, τάκουσε. άκουσε. Βλέποντας έναν άνθρωπο μία σπιθαμή να μιλάει έτσι, σκέφτηκε. Ε, κάτι μπορεί να έχει και αυτός. Και φαίνεται με αυτό το τεστ που μου έκανε, ζήγησε τι πρέπει να κάνει. Διότι για να νικήσει κανεί, πρέπει να είναι αποφασισμένος να πεθάνει. Αυτός που θα έμενε κοντά στον γέροντα, έπρεπε να έχει υπογράψει τον θάνατό του. Μετά από λίγο μου λέει, ετοιμάσου να σε κάνω μεγαλόσχημο. Πριν όμως θα υπογράψεις τον θάνατό σου, είτε πονέσεις. Είτε αρρωστήσεις, ένα θα έχει τη σκέψη σου. Ότι ο θάνατος μόνο θα σε χωρίσει από εδώ. Μη ζητήσεις παράκληση, μη ζητήσεις θεραπείες. Είσαι αποφασισμένος για το θάνατο. Κάτσε. Αν όχι, φύγε. Και με την ολόψυχη συγκατάθεσή μου, να είναι γέροντα. Θάνατος, θάνατος προχώρησε και με έκανε μοναχό μεγαλόσχημο με εφημέριο τον Παπά Εφρέμ από τα Κατουνάκια στις 13 του μηνός Ιουλίου με το Παλαιό το 1948 ημέρα Πέμπτη. Η κανονική τάξις βέβαια είναι να περάσει ο δόκιμος μοναχός πολύ περισσότερο χρόνο δοκιμασίας. Η απόφαση όμως δεν θυμίζεται ανάλογα με την εποχή και τους ανθρώπους και ο γέροντα με την εμπειρία του διέκρινε πως έτσι έπρεπε να γίνει. Μόλις έγινα γαλόσχημος, κάναμε λοκουμάδε. Το είχαμε σαν τυπικό. Καμιά φορά ο γέροντα είχε ένα φυσικό λόξιγγα. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο διάβολος και άρχισε να μου λέει με τον λογισμό «Α, αυτό που κάνει τώρα ο γέροντα, φανερώνει ότι έχει δαιμόνιο μέσα του». Το δαιμόνιο κάνει αυτόν τον Λόξιγκα. Πω πω, τι πικρία, τι φαρμάκι που ήρθε μέσα στην ψυχή μου. Ακούς να μου λέει έτσι ο λογισμός. Εγώ δεν είχα τέτοιου λογισμούς. Μόλις μου ήρθαν αναστατώθηκα. Μπα, αδύνατο να παραδεχτώ για τον γέροντά μου αυτό το λογισμό. Θα σε σφάξω, είπα μέσα μου και έκανα αγώνα με την αντίρρηση. Όταν το είπα στον γέροντα, που ήταν ασκητής πεπειραμένος και θαυμάσιο χαμογελούσε. Μη στεναχωριέσαι παιδί μου, άστον να λέει ότι θέλει αυτός, καμιά σημασία. Λέγε την ευχούλα, θα σου πει κι άλλα, από το ένα αυτοί να μπαίνουν και από το άλλο να βγαίνουν. Το ξέρασμα του άδου είναι ατέλειωτο, με το διάβολο δεν τα βγάζει κανεί πέρα τόσο εύκολα. Μη κάνεις αντιρητικό λόγο, διότι είσαι μικρός και άπειρος. Μόνο να περιφρονείς τον λογισμό, να λέγεις την ευχή συνεχώς και θα φύγει μόνος του. Μπενάκια και ευγενάκιας. Μόνο περιφρόνα τον λογισμό, λέγε την ευχή και θα φύγει μόνος του. Δεν ήξερα όμως πως η καταφρόνηση των λογισμών είναι καλύτερη λύσης και απήντισσα. Όχι γέροντα, με τον δικό μου λογισμό θα δώσω μάχη. Δεν θα τον αφήσω να μου πει εμένα για σας τον γέροντά μου. Μχ. Έκανε εκείνο και χαμογελούσε, θα έλεγε μέσα του. Τούτος ο μικρός δεν ξέρει τι του γίνεται και με άφησε να αγωνιστώ με την αντίρρηση. Έκανα σκληρό αγώνα, αλλά ο διάβολος ήταν τεχνίτης, ήταν μάστορα. και τι μου έκανε. Μόλις σηκωνόμουν να αγρυπνήσω, με το που άνοιγα τα μάτια μου, τσακ, ερχόταν αμέσως η προσβολή. Να, ο γέροντα τι είναι. Και με τέχνη ο διάβολος έριχνε τον λογισμό σαν δηλητήριο στην καρδιά μου για να μου δηλητηριάζει την αγρυπνία. Έτσι με τέτοιες σκέψεις μου έκοβε όλες τις δυνάμεις μου. Ερχόταν μια αίσθηση δαιμονική. Να, ο γέροντα δεν είναι αυτός που νόμιζε. Έχει δαιμόνιο Αλλά κι εγώ από την άλλη πλευρά Δεν υποχωρούσα σε καμιά περίπτωση Αμέσως στραγγάλιζα το λογισμό Με τον αντιρητικό λόγο Όχι Ο γέροντας είναι στρατηγός Έλεγα Άνθρωπος που με οδηγεί στην σωτηρία μου Δεν μπορεί να έχει δαιμόνιο Είναι άγιος Είναι άγγελος του Θεού Όχι Δεν είναι άγγελος Διότι ξέρεις εκείνο Το άλλο Το παράλο, Όχι αντέλεγα εγώ και για ώρες ολόκληρες έκανα αντιρρητικό πόλεμο αν και δεν είχα εμπειρία πάνω σε αυτόν απλώς με χαρακτήριζε μια φυσική τόλμη και έκανα αυτή τη μάχη παρότι ήμουν μικρός στην γνώση και στην πύρα. πήγαινα να κάνω αντίρρηση που είναι για φθασμένους αγωνιστές ενώ εγώ έπρεπε να ξεφεύγω με την περιφρόνηση για να γλιτώνω γρήγορα αυτή η μάχη κράτησε μέρες ο πονηρό. Με σφυροκοπούσε και μου έκλεβε ώρες από την αγρυπνία για να μάχομαι μαζί του. Τελικά, καταλήγοντας, είπα μέσα μου, χρειάζεται άμεση δράση. Πήρα και εγώ το ξύλο και είπα, τι είπες για τον γέροντα, παπ, και χτυπούσα με το ξύλο τα πόδια μου και πηδούσα ολόκληρος από τον πόνο. Και με τον τρόπο αυτόν κόπηκε ο συγκεκριμένο πόλεμος και έτσι δεν με ενόχλησε άλλο. Δεν τον ξαναγνώρισα ποτέ αυτόν τον φωνικό λογισμό και έτσι τον γέροντα τον έπιανε κάποτε κάποτε ο φυσικός του Λόξιγκας. Εγώ ούτε καν θυμόμουν ότι πολεμήθηκα κάποτε από αυτό το πράγμα. Τόσο απότομα εξαφανίστηκαν οι λογισμοί σαν να μην υπήρξαν ποτέ. Μου έφυγε και η έννοια ότι πολεμήθηκα διότι αντέκρουσα με και αυταπάρνηση αυτόν τον πόλεμο. Όποιος όμως υποχωρεί, γεμίζει σιγά σιγά σαβούρα η ψυχή του και βρωμάει. Ο κάθε κακό λογισμός γίνεται ένα απόστημα στην ψυχή που αν δεν το πετάξεις βιαίως πληγιάζει, σαπίζει και βρωμάει. Μια πεντηκοστή μας είχε φέρει ο πατέρας Αθανάσιος παξιμάδια, ντομάτες και σταφύλια. Γυρίζει και μας λέει ο γέροντας τους ντουρβάδες στην πλάτη και δρόμο. Θα μας τα φάνε τα ποντίκια. Οι λογισμοί μου ήρθαν σαν τα μυρμήγκια. Τέτοια ημέρα, μέσα στους δρόμους, που έπρεπε να ησυχάσει, να διαβάσεις και να κάνεις κομποσχοίνι. Εγώ το απαντούσα του λογισμού. Στενή και τεθλιμένη η οδός. Η υπακοή πάνω απ' όλα. Ουκ ήλθον ή να πείσω το θέλημα το αιμόν, αλλά το θέλημα του πέμψαντός με πατρός. Το φορτίο των λογισμών όμω ήταν βαρύτερο από το φορτίο στην πλάτη. Μου έλεγε και του έλεγα «Μόλις πάμε στον γέροντα θα σε καταγγείλω». Μόλις μπήκα στην πόρτα της καλύβας του, πάνε οι λογισμοί. Έφυγαν όλοι. Πού να τολμήσουν οι δαίμονες να αντικρίσουν τον μάστορά τους. Επειδή όμω δεν είχα την ευκαιρία εκείνη τη στιγμή να δω τον γέροντα κατηδίαν γιατί μας είπε να φύγουμε για να αλλάξουμε τα ρούχα μας και να ξεκουραστούμε είπα μέσα μου πειρασμέ θα σε κανονίσω μάζεψα λοιπόν ένα τσουβάλι πέτρε πέτρες και είπα τώρα θα σου βάλω κανόνα που δεν ήθελες να κουβαλήσεις φορτίο τέτοια μέρα και θα κοιμηθείς πάνω στις πέτρες ο Χριστός πάνω στο σταυρό είχε πολύ μεγαλύτερο μαρτύριο το γεγονός δεν είχε αξία, όμως για την προαίρεσή μου ο Θεό μου έδωσε έναν μικρό μισθό. Όταν κοιμήθηκα, είδα ότι βρέθηκα σε μια πεδιάδα. Δεξιά μου ήταν ο πατήρ Ιωσήφ, ο νεότερος, και αριστερά μου ο πατήρ Αρσένιος. Και αριστερά στην κορυφή ενός ωραίου κατάφυτου πράσινου λόφου βρισκόταν ο γέροντα και γυρίζει και μα λέει: Θα περάσει ο Μέγα Κωνσταντίνο. Να πέσετε να πάρετε την ευχή του. Του έκανα με νεύμα. Να είναι ευλογημένο. Όταν ήλθε, χωρί καν να τον κοιτάξω, έβαλα μετάνοια. Δεν ξέρω, αδερφός, τι έκανε. Καθώς σηκωνόμουν, αντί να δω τον Μέγα Κωνσταντίνο, είδα τον Χριστό σαν μικρό παιδάκι. Αυτό έσκυψε, μου χαμογέλασε, με ασπάστηκε και έφυγε. Τι χαρά μου ήλθε. Μόλις ξύπνησα, είχα χαρά στην ψυχή μου. Πήγα στο γέροντα και του είπα ότι είδα αυτό. Με τι λογισμούς είχα την ημέρα. Του είπα τους λογισμούς που είχα, πώς τους αντέκρουσα και ποιο ήταν το αποτέλεσμα. Ο Θεός τους δούλους του έτσι τους παρηγορεί όταν κάνουν κάποιο αγώνα. Αλλά εσείς το εξή να μην βάζεις πέτρες. Σε τέτοιε περιπτώσεις, πρέπει να έχει έναν έμπειρο οδηγό να διακρίνει με ασφάλεια την αλήθεια από το ψεύδος. Διότι ο Απόστολος Παύλος μας διδάσκει ότι ο διάβολος μεταμορφώνεται και σε άγγελο φωτός για να παραπλανήσει τον άνθρωπο. Και οι πατέρες μας λένε το κρασί και το ξίδι μοιάζουν, εκείνος όμως που γεύτηκε το κρασί ξέρει τη διαφορά. Και ο γέροντά μου ήταν από τους λίγους εκείνου αγιορείτες πατέρες που είχαν αυθοναγευθεί την νυφάλια μέθη της θεία Χάριτος και που μπορούσαν αμέσως και ασφαλώς να γνωρίζουν εάν μια κατάσταση ήταν εκ του Θεού ή εκ των δαιμόνων ή εκ της ιδία μας φύσεως. Εδώ αγαπητοί ακροατές θα κλείσουμε την σημερινή εκπομπή μας διότι πρώτο Θεός στην επόμενη αρχίζει ένα νέο θέμα πέρι του ημερολογίου. Και καλό είναι να το αναγνώσουμε εν όλο.